Όπως είναι γνωστόν αγαπητοί μου αδελφοί, ήδη ευρισκόμαστε στα πρόθυρα της Αγίας και Μεγάλης αρακοστής της ευλογημένης αυτής και Αγίας περίοδου, μέσα από την οποία καλείται ο χριστιανός όχι με τη δικιά του δύναμη απλά με τη δικιά του θέληση με τη δύναμη του Θεού να μπει στον αγώνα αυτό τον οποίο αγώνα η Αγία μας Εκκλησία τον παρομοιάζει με ένα στίβο και όπως στις το στίβο οι αθλητές καταβάλουν προσπάθειες νικάνε αλλά και νικώνται και πάλι προσπαθούν και οι συνεπείς αθλητέ δεν υποχωρούν στις ήτες αλλά ξαναπροσπαθούν να καταγάγουν νίκες έτσι ακριβώς και στον στίβο αυτών των αρετών ο οποίος ανοίγει από την καθαρά Δευτέρα καλείται ο χριστιανός να μπει να αγωνιστεί. Εδώ ο αγώνας είναι ευχάριστος. είναι ευχάριστος διότι όπως είπα προηγμένως ουσιαστικά τις δυνάμεις τις βάζει ο Κύριος αυτό σε ενισχύει αυτό σε δυναμώνει δείχτε όλοι τώρα δείχτε όλοι λέμε σπουδαία πράγματα δείχτε όχι. όχι εσύ οι άλλοι οι άλλοι Δείχτε όλοι, όλοι, σας έπιασε ο διάωρος από το λαιμό τώρα, από το λαιμό. Γκούχα <συσχελίδι> από εδώ, γκούχα από εκεί, λες, και έπεσε γρήπη ξαφνική δομές. <συσχελίδι> Δείχτε όλοι, όλοι να μην ακούστεί τίποτα. <συσχελίδι> όχι, όχι εσύ, δεν το λέω για σας. <συσχελίδι> το, είναι η γρήπη των πουλερικών. Η γρίπη των πουλερικών, πολύ σωστά. Απλώ εγώ, εγώ το τονίζω το τονίζω για να δείτε να δείτε μετά να δείτε άμα πούμε καναστίο όλοι θα γελάμε δεν έχει κανένας να βγήξει τέρμα εκεί τα ωραία όταν λέμε τίποτα σοβαρό απολέμω πολεμώ ο διάολος λοιπόν επανέρχομαι είμαστε λοιπόν στο στάδιο αυτό των αρετών που ο χριστιανός καλείται να αγωνιστεί να αγωνιστεί είπαμε με τη δύναμη του Θεού αλλά πρέπει ο ίδιος να πει το θέλω αυτή είναι η διαφορά ο Κύριος με το ζόρι δεν σε βάζει στο στίβο ο Κύριος θέλει να το αποδεχτείς μόνος σου. Ο Κύριος θέλει να συγκατατεθείς μόνος σου. Ο Κύριος θέλει να το ζητήσεις μόνος σου. Και άμα επίσης είσαι στο Θεό, ναι Κύριε, να ξέρεις ότι ο Θεός θα σου δώσει και εκείνα που δεν πίστευες ποτέ ότι θα πραγματοποιήσεις. Ο Κύριος θα σου δώσει και εκείνο που δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα μπορούσες να κάνεις ο Κύριος θα σου δώσει τέτοιες δυνάμεις που θα εκπλαγούν όχι μόνο το περιβάλλον σου αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που, σου, που σε νοσηλεύουν διότι τα πάντα αγαπητοί μου αδερφοί κατορθώνει η αγάπη και η θέληση προς τον αγώνα τον ωραίο αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ξέρετε οι άνθρωποι ήρθαν για εξομολόγηση όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε άλλους ιερείς, οι οποίοι ήρθαν με φόβο, ήρθαν με τρόμο, ενόμιζαν ότι τον ανιστεύσουν αυτή την Αγία περίοδο και επειδή ποτέ δεν την είχαν ξαναγιστεύσει ενόμιζαν ότι αυτό είναι πέλαγος τρικημιώδες και οπωσδήποτε κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το πέλαγος θα επνίγονται όμως θυμάμαι πολύ καλά νομίζω σας το έχω πει και άλλη φορά <κυρίζει> θυμάμαι πάρα πολύ καλά ένα ζεύγος νεαρών τότε που ήρθαν μου ζήτησαν να νηστεύσουν με φόβο και όταν ξεκίνησαν και μάλιστα έκαναν αυστηρά τη Θεία Τεσσαρακοστή Στο τέλος μου είπανε όταν ήρθαν μετά το Πάσχα Πάτερ θέλουμε να μας δώσεις άλλη μια Τεσσαρακοστή τέτοια να κάνουμε αισθανόμαστε τόσο πολύ δυνατοί που μακάρι ο Θεός να μας έδινε άλλη μια τουλάχιστον να ξοφλήσουμε καμιά από αυτές που χρωστάμε στο Θεό. Ο ζήλος, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ο ζήλος ποιεί και υπέρ την δύναμη. Άμα έχει ζήλο και αγάπη προς τον Θεόν αυτός ο ζήλο σε κάνει να μπορείς να πράξεις και εκείνα που νομίζεις ότι είναι ακατόρθωτα. Αρχίζει λοιπόν η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή τη οποία ο αγώνας είναι πολύμορφος. Είναι καταρχάς αγώνας επιθετικός και αμυντικός Επιτίθεσε κατά των παθών και αμήνεσαι στον πόλεμο των, πολε... των δαιμόνων επιτίθεσαι κατά των παθών σου επιτίθεσαι κατά των αδυναμιών σου επιτίθεσαι κατά των αμαρτιών σου έχεις βάλει σαν στόχο να κρεμίσεις τα πουριά τα οποία έχουν στήσει δαίμονες μέσα στην ψυχή σου και από την άλλη μεριά δέχεσαι τις επιθέσεις των δαιμόνων οι οποίοι προσπαθούν να στυλώσουν, να υποστηλώσουν αυτά τα πουριά να μην πέσουν. Είναι αγώνας επιθετικός και αμυντικός είναι αγώνας κατάκτησης, όπως σε ένα πόλεμο οι αγωνιστές, οι πολεμιστές προσπαθούν να κατακτήσουν οχυρώματα. Έτσι ακριβώς και τώρα ο χριστιανός προσπαθεί να κατακτήσει οχυρώματα και αντί οχυρωμάτων εδώ έχουμε τις αρετές, αυτές προσπαθεί να φτάσει ο χριστιανός αυτές προσπαθεί να κατακτήσει. Ρίχνει τα πάθη και αντί των παθών οικοδομεί μέσα στην ψυχή του τι αρετές του Θεού. Ρίχνει το ψέμα και στυλώνει την αλήθεια. Ρίχνει την κατάκριση και στυλώνει την αγάπη. Ρίχνει στην εμπάθεια και την κακία και στυλώνει την αγάπη και την ομόνια και την αδελφοσύνη ρίχνεις τη λεμαργία και στυλώνεις την εγκράτεια και την νηστεία έτσι προχωράει ο αγώνας αυτός της Αγίας Τεσσαρακοστής είναι στάδιο των αρετών γι' αυτό έτσι θα μας πει τη Δευτέρα που θα πάτε στην Εκκλησία υποθέτω και το πρωί και το απόγευμα κυρίως το πρωί στην ακολουθία των ορών στην ακολουθία που θα γίνεται πλέον κάθε πρωί από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και το Μέγα Σάββατο το στάδιο των αρετών η Νέοκτε άνοιξε το στάδιο των αρετών τι λέει παρακάτω η βουλόμενη αθλήσε η βουλόμενη αθλήσε εισέλθετε βλέπεις δεν σε πιέζει ο Κύριος όποιος θέλει λέει ο Κύριος η βουλόμενη θέλεις να αθληθείς θέλεις να αγωνιστείς έλα έλα να μπεις και εσύ μέσα και μη φοβάσαι δεν θέλεις κάτσε αυτού που είσαι και άσε και περίμενε πλέον τον δυνάστη που είναι ο διάολος να σε φέρνει τροχίρο τροχίρο και να σε, να, σε, να, σε, να σε καρπαζώνει και να σε κάνει υποχειριό του. Η βουλόμενη αθλήσε εισέλθεται. Είναι αγώνας προσευχής είναι αγώνας αρετών, είναι αγώνας νηστείας, αλλά όχι μόνο νηστείας. Είναι αγώνας ἀγριπνίας είναι αγώνας πνευματικής συγκέντρωσης, είναι αγώνας πνευματικής διόρθωσης, είναι αγώνας πνευματικής να το πούμε. είναι αγώνας πνευματικής ανατάσσεως γενικά που ο άνθρωπο πλέον καλείται από τον Θεό να ξεκολλήσει από τα γήινα να απαγκιστρωθεί από οτιδήποτε τον κρατάει κολλημένο εδώ στη γη και να ανέβει να συναντήσει τον Θεό βλέπετε πόσο σοφά τα έχει τοποθετήσει η Αγία μας Εκκλησία. Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο. Οδεύουμε προς την Αγία Ανάσταση του Κυρίου και βλέπετε ο Κύριος για να φτάσει στην Ανάστασή Του πέρασε από το Βολγοθά, πέρασε από το φοβερό μαρτύριο Πέρασε από τη φρίκη και την οδύνη του σταυρικού θανάτου για να μας δώσει τύπο και υπογραμμών και σου λέει ο Κύριος «Έλα να συναντηθούμε στην Ανάσταση». «Εγώ θα πάω από άλλο δρόμο σου» λέει ο Κύριος. «Εγώ θα πάω από το σκληρό δρόμο του Γολγοθά». «Έλα κι εσύ από τον πιο ελαφρύ δρόμο». Έλα από το δρόμο της νηστεία. Έλα από το δρόμο της αγριμνία. Έλα από το δρόμο της προσευχής, Έλα από το δρόμο των αρετών. Έλα από το δρόμο της εγκρατεία. Έλα από το δρόμο. Όλοι αυτοί οι δρόμοι οδηγούν στην ανάσταση. Ο Κύριος πάει από τον δύσκολο. Εμάς μας κατευθύνει από τους εύκολους δρόμους εύκολος δρόμος είναι αγαπητοί μου αδελφοί και σας είπα είναι εύκολος όχι διότι μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε τίποτα τότε είναι πολύ δύσκολος αλλά διότι έχουμε τη στεναρά βοήθεια του Κυρίου μας νηστεία μην τρομοκρατήστε δεν θα πεθάρουμε. Κανείς δεν πέθανε από την ιστία, αδερφή μου. Μη σας πιάνει φόβος και δρόμος. Διαβολικό είναι αυτό. Διαβολικό είναι αυτό. Όταν σου λέει η ότι πρέπει να χάσει σκυλά για να είσαι όμορφη και προκλητική το καλοκαίρι που θα ξεγυμνώνεσαι, δεν το έχεις τίποτα να κόψεις και τα κρέατα και τα ψάρια και τα γαλακτερά και τα βούτυρα και τα απάντα και να τρως ψωμί και σκόρδο κάθε μέρα. Ε τώρα σε καλεί ο Κύριος και σε καλεί ο Κύριος να αγωνιστείς όχι για να φτιάξεις κορμί αλλά για να φτιάξεις ψυχή όχι για να φτιάξεις σώμα προκλητικών αλλά για να φτιάξεις ψυχή παραδείσου σε καλεί ο Κύριος όχι να φτιάξεις παγίδα γιατί αυτό είναι το προκλητικό σώμα παγίδα μέσα στην οποία θα πέσουν θύματα αλλά για να φτιάξεις ψυχή η οποία θα αναπτερωθεί από τα πάθη της θα φύγει από τον βούρκο των παθών και θα κινείται πλέον σε άλλες καταστάσεις πιο ψηλά πιο υψηλές καταστάσεις μακριά από πάθη και από βουτήματα στην αμαρτία το στάδιο των αρετών είναι έοχτε για να δούμε το αγώνισμα της νησπίας, αλλά μην ξεχνάς νηστεία και προσευχή διώκουν τους δαίμονες η νηστεία καλή αλλά σε συνεργασία με την προσευχή έτσι είπε ο Κύριος το γένος των δαιμόνων εν ουδενή δύναται εξερθείν η μία προσευχή και νηστεία επομένως λοιπόν ελάτε να ειδούμε ποια είναι η νηστεία την οποία μας καλεί η Εκκλησία μας να κάνουμε η νηστεία είναι αυστηρά αλλά μη φοβάστε ο Κύριος η Εκκλησία μας μερίμνησε την αυστηρά αυτή η νηστεία να την κάνει ελαφριά και ενώ νηστεία σημαίνει παντελής αποχή από τις τροφές αυτό σημαίνει η λέξη νηστεία το νη είναι αρνητικό και το σίτα σιτίζομαι είναι η δεύτερη, το δεύτερο συνθετικό δηλαδή καθόλου δεν πρέπει να τρώμε όταν λέμε κάνω νηστεία δεν τρώω τίποτα ούτε νερό βλέπετε λοιπόν ο Κύριος εδώ τα έχει χαλαρώσει τα πράγματα Ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι στον κόσμο, άνθρωποι εργαζόμενοι, άνθρωποι με μέρημνες, άνθρωποι με σκοτούρες, άνθρωποι κοπιώντες, άνθρωποι, άνθρωποι, άνθρωποι και γι' αυτό τα έχει ελαφρύνει τα πράγματα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πεν, Παρασκευή δεν έχει λάδι. Σάββατο, Κυριακή, λάδι. «Μα, ω, τι είπες τώρα» «Δεν κάνεις έτσι» «Είπα, είπα, είπα» «Το ελαφρύ είπα» «Δεν είπα το βαρύ» mm. «Τι είπα» <συλίως> «Δεν έχει λάδι είπα» «Σπουδαίο είναι αυτό» «Το να μη φας λάδι» Διάρωτα τη μάνα σου, τη γιαγιά σου, την κατοχή τρώγαν λάδι. Τι τρώγαν την κατοχή, δηλαδή πρέπει να έρθει η κατοχή για να αναγκαστεί να νηστέψει, Πρέπει ο Θεό να επιτρέψει για να μα κάνει με το ζόρι να νηστέψουμε να επιτρέψει τέτοια δεινά. Γιατί αδελφοί μου Δεν είναι τίποτα Μη σας τα μεγενθύνει Ο διάολος στο μυαλό Ναι θα κουραστεί λίγο το, Η κοιλιά σου θα κουραστεί Πώς θα το κάνουμε δηλαδή Ναι Και πεινάσει λίγο Τι θα κάνουμε Αλλά αυτό είναι Το να μπορέσεις να θαμάσεις το άγριο αυτό θηρίο που λέγεται Σάρκα. Αλλιώ δεν θα μάζεται. Δεν παθαίνει τίποτα. Τώρα δεν μεσημέρι το διάβασα Στην εφημερίδα τώρα, τώρα, τώρα. Τώρα αρχίσαν και τα ομολογάνε όλα, τα βγάζουν, τα ξερνάνε όλα. Και ξέρετε τι λέει τώρα, το μεσημέρι σας είπα, το διάβασα. Όλοι τώρα λέει κάποτε υπήρχαν κάποιε εξαιρέσει. Πεταγόντανε κάποιοι χριστιανοί, διαιτολόγοι, γιατροί και φωνάζανε, ρε παιδιά, η νηστεία της εκκλησίας, τους σκορετεύανε άλλοι. Τώρα έρχονται λέει, εν συμφώνω, όλοι οι διαιτολόγοι, όλοι οι γιατροί, μετά από όλοι αυτοί τη λέλαπα των, α, των αρ, ασθενειών που έχει ξεσπάσει με τα πουλερικά και με τα, και με τα ζώα και με τα κρέατα, τα σάπια και με τα τυριά, τα σάπια και με όλα αυτά που ο κόσμος πλέον κατάδισε ερείπιο, ερείπιο κατάδισε ε, το μεσημέρι σας, σας είπα τώρα το μεσημέρι το διάβαζε το μεσημέρι τι λένε που συμφωνούν όλοι ευτυχισμένος λέει εκείνος που θα μπορέσει να νηστέψει νι, την Αγία Τεσσαρακοστή όπως την ορίζει η Ορθόδοξος Εκκλησία μα πώς να το φωνάξω άλλο όπως την ορίζει η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν σε εντυπωσιάζει αυτό ξεκίνα αδερφέ εκείνα και θα το ειδείς. Εχθές μου τώρα και κάποιος πρόκειται σήμερα είναι ναι, εχθές. Όχι. Την πέμπτη τον βράδυ. Ευρήκε ένα φύρονο ο οποίος στηρεί την ιστορία κανονικά. Μου λέει πάτερ μου δεν είστε εγώ. Στο λέω στα ίσα. Και πήγα σε έναν καλό πνευματικό άγιο και του λέει παιδάκι δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Και όταν με είδε λέει πισμωμένο εκεί Τι λες Πάτερ δεν μπορώ Δεν μπορώ δεν θα το κάνω Καλά του λέει έχει τουλάχιστον καλή θέληση Έχω έχω θέληση έχω Ε του λέει ξεκίνα Ξεκίνα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή Χωρίς λάδι Σάββατο, Κυριακή λάδι Ξεκίνα Και αφού έχεις καλή θέληση Όταν θα κουραστεί στον δρόμο Φάει λάδι Φάει λάδι έκανε το σταυρό μου λέει τώρα έχω τέσσερα, πέντε, έξι χρόνια μου λέει δηλαδή δεν έχει σε τρομοκρατεί ο διάολος κατάλαβέ σε τρομοκρατεί ο διάολος δεν πάω στο Άγιον Όρος αδελφοί μου δεν βλέπω γεροντάκια στο Άγιον Όρος συστήσαστε είσαστε παιδιά τους και εγγόνια τους είσαστε βλέπω γέροντες 90 χρονών και 95 χρονών και 100 χρονών και ούτε που το διανοούνται αυτό ούτε που το διανοούνται έτσι μου είπε κάποιος Παπύλη μου λέει τρώτε λάδι εσείς στον κόσμο κάτω και τους αφήνεις μου λέει και κοινωνάνε και τους αφήνεις και κοινωνάνε και τρώνε λάδι μέσα με ήλεγξε με ήλεγξε τι είσαστε εσείς μπροστά στους αγιορείτες πείτε μου τι έχετε εσείς περισσότερο μήπως δουλεύετε περισσότερο εσείς από τους αγιορείτες μαύροι που είσαστε κακόμοιροι. τι κάνετε περισσότερο από αυτούς Και όμως εκείνο το γεροντάκι, ούτε που το βάζει πότε σκοτούρα στο μυαλό του. Και θέλει να μάθει κάτι ακόμα, θέλει και κάτι ακόμα. Θες να μάθει και κάτι ακόμα, <χω> θέλει να μάθει και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. <χω> Αυτό στο γεροντάκι, κάθε βράδυ πριν πέσει να κοιμηθεί, κάνει μέσα στη 42 και χίλιες μετάνιες. Έλα, κάνε. Έλα. δεν να κάνουμε μαζί. Να το βάλουμε הקνόνα κι αυτό μαζί. Να μην τρως λάδι και να κάνεις και χιλιές μετά έτσι. έλα να είτε Sees. Που λέμε δεν τρώμε λάδι και έχουμε μια κατσαρόλα γιομάτι γαρίδες και γιομάτι καλαμάρια και γιομάτι χταπόδια και γιωμάτι γι' αυτά και γιωμάτε ταραμοσαλάτες και, γιωμάτι... και κάνουμε νηστεία. Ωραία νηστεία. Ωραία νηστεία Έλα να πάμε εκεί πάνω να δεις τι τρώνε. Και ειδικά να πάμε μέσα στην έρημο του Αγίου εκεί που είναι ένα γεροντάκι σε ένα κελάκι, τι θα φτιάξει αυτός, τι θα φτιάξει. Παξιμάδια έχει και τρώει, <χω> <χω> Δεν διανοείται ότι θα αρρωστήσει ποτέ. Και σε κάποιον του τόπε κάποιο λέει παπούλε δεν την ηλικία δεν πήγαι στο γάλα σου πιο γάλα μπορεί, γάλα εγώ, να πιο γάλα. Σα σε, σε καλά. Μα είσαι γέρος άνθρωπος. <ΣΣ2> Με φιλάει αυτή που δείχνει την Παναγία αυτή, εγώ δεν θα φένογω τίποτα. Δεν κολλάνε αρρώστηκε σε αυτού οι οποίοι αγωνίζονται και παλεύουν. Οι αρρώστιες κολλάνες εκείνους οι οποίοι ασελγούν και ασεβούν στο θεσμό της νηστείας. Και στη συνέχεια είπαμε προσευχή αδελφοί. Προσευχή εν κατανίξει. Προσευχή με τα δακρύωνα. Προσευχή. και γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία μας η Αγία μας Εκκλησία η γλυκιά αυτή μάνα έχει προβλέψει την περίοδο αυτή να αυξηθεί η προσευχή και στις Εκκλησίες αλλά και στις ιδιωτικέ μας προσευχέ. έχει αυξηθεί προσθέστε στην προσευχή σας προσθέστε διότι ο Κύριος είπε τα δαιμόνια δεν φεύγουν έτσι απλά δεν φεύγουν με ευκολόγια Δεν φεύγουν με εξόρκια Τα δαιμόνια θα φύγουν Εν προσευχή και νηστεία Θα σας πω μια ιστορία Και μετά θα κάνουμε την Αγία μας Γραφή <κυρίζει> Την έχω σαν να πει Κάποτε Στην έρημο Ήταν ένας γέροντας ο οποίος διεκρίνεται από τον Θεό διότι είχε τρομερό χάρισμα στο να βγάζει δαιμόνια και του έφερναν εκεί δαιμονισμένους πολλούς και αυτός με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου και με τον αγώνα του τον προσωπικό έβγαζε τα δαιμόνια κάποια μέρα του πήγαν ένα δαιμονισμένο ο οποίος και πολύ σκληρό δαιμόνιο και την ώρα που αυτό σε διάβαζε τους εξοργισμού, το δαιμόνιο γέλαγε γέλαγε και του λέγε ρε καλόγερε που να σκάσεις εγώ δεν φεύγω που να σκάσεις ο γέροντας τίποτα αγωνιζόταν αγωνιζόταν μία μέρα δύο μέρες τρεις μέρες πέντε μέρε δεκα μέρες πρώτη φορά τόσο πολύ το δαιμόνιο τίποτα του ήρθε λοιπόν του γέροντα μία φώτιση από τον Θεό και την ώρα που ο διάολος τον κορόιδευε του λέει άκουσε λέει να σου πω του λέει του δαίμονα σε καλό εν ονόματι του Κυρίου να φύγεις λέει από αυτό το πλάσμα που το βασανίζεις και να έρθεις να μπει σε μένα Ναρθείς να πεις εμένα. Ο διάβολος είναι έξυπνος και πονηρός και βρωμιάρης αλλά την εξυπνάδα, την καταθεών εξυπνάδα δεν να καταλάβει. Και πράγματι του φάνηκε εύκολο και τσάκ πηδάει από τον ένα και πάει στον άλλον και πήγε και από εκείνη την ημέρα ο γέροντας έγινε δαιμονισμένος ελευθερώθηκε ο άνθρωπος, έφυγε πίε στο καλό του και ο γέροντας άρχισε, ήξερε, ήξερε εν προσευχή και νηστεία, δεν λέει ο Κύριος εν προσευχή και νηστεία άρχισε λοιπόν νύχτες ολόκληρες προσευχές δεν σταμάταγε, εκεί που έκανε κάθε μέρα τρεις-τέσσερις ώρες τώρα τη σε διπλασίασε οχτώ ώρες, δέκα ώρες προσευχή και η νηστεία νηστεία έσπαγε λέει έσπαγε με τις πέτρες έσπαγε κουκούτσια από τις ελιές και τάτρωγε όχι την ελιά, τα κουκούτσια από τις ελιές. τα έσπαγε, τα έκανε τρίματα και εκείνα έτρωγε, εκείνα ήταν η τροφή του Πέρασε ένας μήνας, πέρασε ένας χρόνο, πέρασε ένα χρόνο, τίποτα το δαιμόνιο μέσα εκεί. Πέρασε δύο χρόνια το δαιμόνιο τίποτα. Πέρασε δύο μισή χρόνια, τίποτα το δαιμόνιο μέσα εκεί. Αυτό σαν υποχώρητος προσευχή νηστεία. νηστεία. Φαεί κουκούτσα. Προσευχή όλη νύχτα. Μετά από τα τρία χρόνια πλέον, κάποια πρωί λέει κάποιο πρωί, σηκώθηκε να πάει να συνεχίσει την προσευχή του και αισθάνεται, λέει, την ώρα που έκανε προσευχή και τσάκ, ευγήκε ο διάολος από μέσα του, έφυγε και ο καλόγυρος τον πήρε χαμπάρι που έφυγε και του λέει, για περίμενε γιατί φεύγεις σου είπα εγώ να φύγει, γιατί φεύγεις και γυρνάει το δαιμόνιο και του λέει τι λέει ρε βλάκα, του λέει τι λέει ρε βλάκα Μπορώ εγώ να ζήσω με τα κουκούτσια τη ελιά που τρώσε εσύ. Εγώ θέλω κρέα, ρε το φαίρε. Όχι το φαί καλοπέραση. Δεν μπορώ να ζήσω με τα κουκούτσια που τρώσε εσύ. Ποιο νεκρώνει τα πάθη σου. Θα δεις πως νεκρώνουν οι επιθυμίες σου Θα ειδείς πως νεκρώνει το σαρκικό φρόνημα Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος Ξέρεις τι λέει ο Μέγας Βασίλειος ε, Εσείς κοιτάτε Μην πεινάσουμε λίγο Επαθήνεις τίποτα Μας πεινάσεις δεν πειράζει Να πεινάσεις, Να πεινάσεις. Δεν πειράζει τόσα κελά έχουμε απάνω μας Και αν μαχάσουμε και λίγα τι έγινε δηλαδή λέει ο μέγα Βασίλειος «Η βούλη ισχυρών ποιήσε τον ούν δάμασον την σάρκα διαγυστίας». Εάν να λέει τούτο να είναι καθαρό και εξάστηρο και να επικοινωνεί άνετα με τον Θεό δάμασε τη σάρκα με Κάνει Τρώς το βράδυ για πήρα μετά να κάνεις απόδειπνο Γι' αυτό κάνετε ένα σταυρό και πέφτεται. Γι' αυτό κάνετε ένα σταυρό. Είναι γιωμάτη κοιλιά. Μπορεί να επικοινωνείς το μυαλό με τον Θεό. Μπορεί. Δεν μπορεί. Για έλα τώρα που το βράδυ θα τρώσει ένα κομμάτι ψωμί και θα πάει να κοιμηθείς. Να δεις τι ωραία θα κάνεις μετά το αποδειπνό σου. Να δεις τι ωραία, τι ωραία επικοινωνεί το μυαλό με τον Θεό. Δηλαδή, στι ωραία, απαλλάσσεται, αποτοξινώνεται ο οργανισμό, ελευθερώνεται το μυαλό να μιλήσει και να επικοινωνήσει πιο καθαρά και πιο άνετα με τον Θεό. Εξαιτίας της πολυφαγίας μας, αγαπητοί μου, εγινήκαμε νοθροί και χάσαμε και την προσευχή μας χάσαμε και την επικοινωνία μας με τον Θεό χάσαμε και την Εκκλησία μας εχάσαμε όλα τα πνευματικά διότι γίνηκαμε γαστρίμαργοι και λέμαργοι και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τι θα φάνε αύριο τι θα πάμε αύριο, αύριο σαν τα σκυλιά. σαν ένα δεν έχουμε άλλο, άλλο άγε μερίμνα στο μυαλό μα τι θα φάμε; τι θα φάνε. α τράβα να πουλερικά, Τράβα να φας σάπια τυριά. Τράβα να πλεις νοθευμένα γάλατα. Τράβα να φας μουσκάρια σάπια. τράβα είδες... είδες... Τώρα το λένε πάλι και τώρα για την νηστεία πάμε. Σάπια τα βρήκαν πάλι, η αγορά σάπια. Καλά να πάθουμε. Το λέει η αποκάλυψης. Γεμάτο το τραπέζι. Και να το βλέπεις και δεν θα πανε και θα φοβάσαι και θα τρέψεις κοτόπλο, ψάρι, τίποτα, τίποτα. Πληρώνομαι την ανεδιά μας και την ανεσχυντία μας και τη θρασίτητά μας και την ασεβειά μας απέναντι στον Θεό. Η βουλόμενη αφήσω Όποιος θέλει <κοί> Όποιο θέλει Όποιο θέλει ας μπει Όχι όπως θέλει Όποιος θέλει Όπως θέλει δεν υπάρχει <κοί> Όποιο θέλει θα μπει έτσι όπως ορίζουν οι κανόνες του αγώνος. Όχι όπως θέλει, αλλά όπως θέλει. Και το λέω αυτό εν γνώση μου, γιατί ξέρω ότι γίνεται. βάζουμε μερικοί κάποιους όρους μέσα στην ιστεία. Όχι. Αν έχει λόγους να στο πνευματικό σου, σε καλό πνευματικό, όχι σε εκείνο το πνευματικό που θα φύγει από την εκκλησία και θα πάει απέναντι που σας έλεγα προηγουμένω να φάει σουβλάκια, όχι σε εκείνο το πνευματικό. Τι είναι ασυνήθιστο. Να πα στο πνευματικό, τον καταρτισμένο, στο πνευματικό, Το πνευματικό πνευματικό, το γέροντα το πνευματικό, τον άγιο το πνευματικό. Γιατί υπάρχουν και εδώ στην πάτρα υπάρχουν άγιοι πνευματικοί. Να <σχυρές> πά να τον βρείς να σε κατευθύνει σωστά και να σου δείξει πώς πρέπει να βαδίσει στην Αγία του Σαρακουστή. Ερχόμαστε στους δύο τελευταίους στίχους του δεκάτου κεφαλαίου αγαπητοί μου αδελφοί. Και με τους δύο αυτούς, αυτούς στίχους είπαμε κλίνει το δέκατο κεφάλαιο και με τη χάρη του Θεού από το άλλο Σάββατο θα μπούμε πλέον στο ενδέκατο κεφάλαιο των παροιμειών του Σολωμόντος. Διαβάζω λοιπόν είναι ο 31 και ο 32 στόμα δικαίου αποστάζει η σοφία «Γλώσσα δε αδίκου, αδίκου εξωλείται, χίλια ανδρών δικαίων αποστάζει χάριτας, στόμα δε ασεβών αποστρέφεται». Είναι... Εύκολο σχεδόν το κείμενο αυτό των δύο στίχων τα οποία διαβάσαμε. Και θα το κάνουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος, θα το κάνουμε ακόμα σαφέστερο. Διότι αυτός είναι ο σκοπός μας. Σκοπός των κηρυγμάτων είναι να φτάσει ο Λόγος του Θεού και να ενοιχύσει τις διανύες μας να μπει μέσα στα αυτιά μας όχι στα σωματικά αυτιά αλλά στα πνευματικά μας αυτιά στα αυτιά της ψυχής μας και να μείνει μέσα να ενοιχεί δηλαδή να είναι καμπανάκι ο Λόγος του Θεού να είναι καμπάνα η οποία καμπάνα να χτυπάει να μας ξυπνάει γι' αυτό δεχόμαστε θέλουμε τον Θείο Λόγο μέσα μας για να μας ξαγρυπνάει να μας ξυπνάει όταν μας αποκοιμίζει το δαιμόνιο όταν μας αποκοιμίζουν οι δαίμονες όταν μας αποκοιμίζουν τα πάθη μας Έχει να έρχεται ο λόγος του Θεού να γίνεται σύμματρο, να μας αφυπνίζει από τον ύπνο του θανάτου της ψυχής μας <χω> τι κάνει λέει το στόμα του δικαίου Έχεις ακούσει Άγιο Άνθρωπο να μιλάει. Προχτές είχα βάλει μια κασέτα και άκουγα τον γέροντα τον πατέρα Πορφύριο. Πα, πα. Να κλε, να κλε, να κλε, να κλε, να κλε. Δάκρυα, έχουμε δάκρυα. Άκουγα ένα μαθητή του να μιλάει για τον γέροντα. Άλλο αυτό. Άκουσα και τον ίδιο τον γέροντα. Άκουγα και ένα μαθητή του να μιλάει για αυτόν. Τι, να μην τέλειωναν οι ώρε, αδελφοί μου. Μακάρι να υπήρχε να μπορούσα να παρέμβω στο χρονόμετρο του χρόνου του κόσμου ολοκλήρου και να πω σταμάτα ώρα σταμάτα μην προχωράς σταμάτα πως είπε εκεί ο Ιησούς του να δει στήτο το ήλιος κατά γαβαών και η σελήνη κατά φάλαγγα ελών σταμάτα χρόνες σταμάτα χρόνες πάσε με να απολαύσω να κάτσω εδώ ώρες ολόκληρο, με ακίνητους τους δείχτες του ρολογιού να απολαύσω να απολαύσω και το άκουγα και το, και το ξανάκουγα και το ξανάκουγα και το ξανάκουγα και το ξανάκουγα. Τι λόγια ήταν εκείνα αδερφοί μου. Ήταν στόμα δικαίου. Ήταν το στόμα του Αγίου. Και τι αγίο; Σε αυτό έλεγα με τον πατέρα μου. Λέω, μα τι άγιο, λέω, μα επιφύλαξε ο κύριο, λέω, μέσα στον 20ο αιώνα. Στι ημέρε μα να τον γνωρίσουμε, αδελφοί, για φαντάσου να τον γνωρίσουμε που αυτό ο Άγιο, αυτό ο Άγιο, ο λεγόμενο Άγιο Πορφύριο έχει ξεπεράσει κατά πολύ, κατά πολύ μεγάλου πατέρε τη Εκκλησία. το γεροντάκι που άμα σας δείξω τη φωτογραφία του θα πεις ε, τούτο εδώ μάλιστα τυφλό γεροντάκι τυφλό και να τον παίρνουν από την Αμερική και να του λέει πήγαινε εκεί έξω στο χτίμα σου και πήγαινε και σκάψει εκεί πίσω από το δέντρο και δεν έχει πάει πότε στην Αμερική ούτε έξερε που είναι το χτήμα του ανθρώπου που τον έπαιρνε πήγαινε εκεί πίσω από το δέντρο εκεί σου κλέψανε τα χρυσαφικά και τα έχουν χτή χώσει εκεί πέρα από πίσω πήγαινε να τα ξαναβγάλεις ναι με κοιτάτε έτσι ναι μου λέγε εδώ γέροντας στη Σπάτμο που δεν είχε πάει ο γέροντας ο πατήρ Πορφύριος ποτέ στην Σπάτμο μου λέει όταν πήγα να χτίσω ένα μοναστήρι το ρώτησα όταν το χτίσαμε το μοναστήρι η Γέροντα λέει έχουμε πρόβλημα με το νερό με το νερό του λέει θα βγεις από την πόρτα του μοναστηριού θα πας εκεί στο συγκεκριμένο μέρος εκεί του λέει είναι ένα πλατάνι εκεί θα σκάψεις και στα 300 μέτρα κάτω του λέει: Θα χτυπήσει φλέβα νερού. Πού το ήξερε. Πνευμάγιο. Πήγα λέει κι εγώ και χτύπησα λέει. Δεν έβγαλε νερό. Το παίρνω το γεροντατρέφο, λέει: Τι λε του λέει. Εγώ πήγα λέει: Έσκαψα δεν Δεν έσκαψε εκεί που σου Θα το κόψει το πλατάνι. Αυτό σημαίνει να το κουραστήξει και το πλατάνι θα το κόψεις το πλατάνι θα χτυπήσει εκεί ακριβώς που είναι το πλατάνι και θα εντύσεις ότι θα νερό και πράγματι μου λέει πάτε το κόψαμε πήγαμε που νερό νερό τώρα ιδρεύουμε το μοναστήρι δεν έχουμε καμία ανάγκη τίποτα άκουγα άκουγα τι να σας πω τέτοια ευρωσύνη που αισθάνθηκα αυτή τη, τη βδομάδα πραγματικά τι να πω στη ζωή μου λίγες τέτοιες έτσι απολαύσεις έχουν νιώσει. Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία. Τι δώρο ήταν αυτό στον αιώνα μας να μας έχει δώσει ο Κύριος τέτοιες προσωπικότητες τις οποίες ο κόσμος, ο βρωμόκοσμος, ο πορνόκοσμος που τόλμησε μία δημοσιογράφος με λίγο φόβο Θεού κάποτε και έβγαλε αυτές τις προσωπικότητες τη τηλεόραση και τώρα ξέρετε που είναι αυτοί απόλυσης. απόλυσης απόλυσης έβγαλε τρεις προσωπικότητες τον πατέρα Πορφύριο τον πατέρα Παΐσιο και τον πατέρα Ιάκωβο δεν πρόβλεψε αλλιώσει απολυμένη έξω Ιτακουνάκι. σας λέω και το όνομά της η τακουνάκι απόλυσης απόλυσης δεν έχει φαντάσου ε να σου έχει στείλει ο Κύριος να έχει κάνει την εύνοια αυτή να σου έχει στείλει τέτοια προσωπικότητα και εσύ να έχει φτάσει στο έσχατο σημείο της διαφθοράς στο έσχατο κατάγιμα όποιος τολμάει να μιλήσει για αυτές τις προσωπικότητες να τον κυνηγάς να τον απολύεις να του κόβεις το μισθό να του κόβεις το μισθό στόμα δικαίου αποστάζει Σοφία πάτε κοντά στο δίκαιο πάτε κοντά σε αυτόν που σας λέει Λόγο Θεού πάτε πηγαίνεις να ακούσεις όχι να ακούσεις να υπακούσεις έκανα λάθος πηγαίνεις να πάρεις το Λόγο του Θεού για να τον εφαρμόσεις αυτό σημαίνει υπακούω στο Λόγο του Θεού δεν πάω απλά να ακούσω όπως πήγαιναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και ακούγαν τον Χριστό και αυτοί ακούγανε αλλά δεν υπάκουαν άκουγαν αλλά δεν υπάκουγαν. Εδώ όμως πρέπει να πας να ακούσεις και να υπακούσεις. Πας, πήγαινε λοιπόν, βρέσε τέτοιους αγίους ανθρώπους που υπάρχουν και εδώ στην Πάτρα υπάρχουν. Εγώ αξιώθηκα, αξιώθηκα με κατήφθηνε ο Κύριος δεν ξέρω θα ζητήσει λόγο το ξέρω θα μου ζητήσει θα φάω πολύ ξύλο μεθάβιο πολύ ξύλο θα φάω γιατί με αξίωσε μέσα από την κούνια μου από την κούνια μου με αξίωσε να ακούω λόγο Θεού από αγίους ανθρώπους και όπου βρέθηκα με κατήφθηνε ο Θεός μέσω αγίου ανθρώπου. ακούς λόγο Θεού τον περιφρονείς Κακόμηρος, μαύρος είσαι, μαύρος και άραχνος είσαι. Τι σου αρέσει να ακούς, να ακούς εσχρότητες, να ακούς βομολογίες, να ακούς τηλεόραση, να βλέπεις όλα αυτά τα έσχη, τα οποία γιόμισε ο τόπος, γιόμισε. Μαγαριστήκαν τα σπίτια μας, εκείνα σαρέσουνε, αρέσουνε. Ε, κάτσε να τα βλέπεις εκεί. Κάτσε να βλέπεις εκείνες τις αηδίε. στόμα δικαίου αποστάζει Σοφίαν. και γι' αυτό είδατε τι λέει αποστάζει δεν λέει τρέχει δεν είναι κάνουλα δεν είναι πομώνα ο δίκαιος θυμάστε τι σας είχα πει λίγο πριν και λίγο καιρό με φιδό μιλάει με φιδώ τυχερός αυτός που όταν θα στάξει το στόμα του δικαίου και θα πει τη Σοφία να είναι από κάτω με το κύπελο να πιάσει. Τυχερός. Αυτό πηγαίναμε ως νεαροί να ακούσουμε και από τον πατέρα Παΐσιο και από άλλους Αγίους εκεί επάνω στο Αγιονόρος. Πηγαίναμε, είχαμε καημό, τον ομολογώ. Το ομολογώ και στον πατέρα Επιφάνιο περιμέναμε να Κρατάγαμε, κρατάγαμε το κύπελο, περμένω, περμένω, περμένω. Το κύριε Γιώργη, εδώ, περμένω. Να στάξει το στόμα τους. Να πούν τη σοφία του Θεού. Να την πάρουμε, να την κάνουμε εκτίμα μας. Αλλά, αλλά, να μην προχωρήσουν τρέξε κοντά σε αυτούς μην επιλέγεις τους άσοφους για σοφούς μην επιλέγεις τους διεφθαρμένους γιατί αυτό κάνουμε σήμερα αδερφοί μου α εσύ ο παπάς σε αυστηρός δεν μου δες να κοινωνήσω θα πάω στον άλλο λόγο να κοινωνήσω πήγαινε πήγαινε πήγαινε να σε δασκαλέψει στην αμαρτία και στο κακό πήγαινε να σε προωθήσει να σε βάλει πιο κοντά στην κόλαση πήγαινε Πήγαινε να σου δείγει να κοινωνάς για να κέλεσαι και όχι να κοινωνάσεις. Πήγαινε. <κυρίζει> Στόμα δικαίου αποστάζει η Σοφία. Πήγαινε αναπαύσου στο δίκαιο. Αναπαύσου στο δίκαιο εκεί κοντά. Και αν πραγματικά αναπάβεσαι εκεί ο Κύριος έχει να σου δώσει πολλά πολλά, πολλά θα ακούσεις. Πάρα πολλά. Θα αποκτήσεις θησαυρό μέγιστο. Τέτοιο θησαυρό που εκατομμύρια ευρώ και τις εκατομμύρια ευρώ να πέσουν τα χέρια σου θα τα πετάς, θα τα πετάς θα τα σκορπάς το τρόπο έτσι, να φύγουν, να φύγουν γιατί θα σε γεμίζει ο θησαυρός που λέγεται Χριστός δεν θα έχεις ανάγκη τίποτα λεφτά, ποια λεφτά πάρτε τα φάτε τα εσείς, οι υλόφρονε φάτε τα πάρτε τα και κάνετε τα σπίτια για να χτίσει μεθαύριο το θέρεστρο, θέριστρο του θανάτου να μην μείνει τίποτα πάρτε τα φάτε τα αυτό έκανε στο Μέγα Αντώνιο ο διάολος αυτού του έκανε όταν λέει σήκωρα ήταν πάπλουτο ο Μέγας Αντώνιος πάμπλουτος παιδί 17 χρονών πέθαναν δικοί του και πήγε λέει και τα πούλησε όλα όλα τα πούλησε και τα μοίρασε στου στοχούς είχε τη μισή Αλεξάνδρια να φανταστείτε τεράστια περιουσία και όταν λέει σηκώθηκε και πήγε να φύγει στην έρημο λέει η ζωή του στον δρόμο λέει ο διάολος τους παίρνε λύρες λύρες τους παίρνε και καθώς λέει βάντιζα, λέει ο Άγιος Αντώνιος Βάτιζα ξαφνικά λέει να ένας λόφο λύρες μπροστά μου Α, λέει ρε βρωμιάρη, άντε πήγαινε από εδώ Ξέρω, λέει, ειδικά σου κατασκευάσματα, το Σταύρον εξαφανιζόταν Τι το έκανε ο διάβολος, γιατί το έκανε αυτό Του το έκανε για να, να, να μαγνητίσει την καρδιά του να τη διώξει από τον έρωτα του Χριστού και να του κάνει έρωτα των χρημάτων Πήγαινε, λέει, παραπέρα, έβρισκα να ένα χρυσό δίσκο, ένα χρυσό ρολόι θα λέγαμε σήμερα, ένα χρυσό άντε ρε προμιάρη, μες στην έρημο χρυσά πράγματα μα είναι δυνατόν το δεν εξαφωνίζονταν άκουγε τους δαίμονες να ουρλιάζουν γύρω του εκεί θα σε ρίξει ο διάρκος είναι αυτό που είπε ο Κύριος θα έρθει η εποχή που θα διαλέγει. θα σου λέει, θα σου λέει ο, Μάστορας, ο Μάστορας ο Αντίχριστος έρχεται έρχεται, κοντεύει, φτάνει το ξέρετε έτσι έρχεται, πλησιάζει θα σου λέει, θα σου λέει Αυτός τι θέλεις, το Χριστό ή το Μαμονά. Αυτό που είπε ο Κύριος ακρίβως. Τι θέλεις, θα σου πει ένα μεθαύριο της γιαγιάς, Χριστό ή Σύνταξη. Ω, δύσκολα. ο κακό που πάθαμε. Τι θέλεις, το Χριστό, το Χριστό ή τη Σύνταξη. Θα να από την πείνα, ο, δύσκολα, Εμεί έτσι είναι αδελφοί μου, δεν είναι δύσκολα μη φοβάστε. Ο Κύριος ετάησε μωρέ δεν πάει μωρέ το μυαλό μας μωρέ μωρέ τι βρώμικα μυαλά έχουμε μωρέ τι βρώμικα μυαλά μωρέ έχουμε μωρέ τι, τι κοπριά κρύβουνε μέσα τους. Ο Κύριος ετάησε μέσα την έρημο 40 χρόνια μωρέ ετάησε τους Ισραηλίτες τους τσάισης 40 χρόνια. Που τα λέει ο ομοίσιο, διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη να δείξει του λέει. Δε συγκινήστε, λέει, 40 χρόνια με τον ίδιο χιτώνα λέει, δεν έλειωσε 40 χρόνια ο χιτώνα σα λέει. Δε συγινήστε με αυτό. Ποιο τον διετήρισε το χιτώνα σα, που να βρείτε με στην έρημο ύφασμα να φτιάξετε καινούριο χιτώνα, Ξεκινήσατε του λέει εσεί μικρά παιδιά, με μικρά παμπούτσια και φτάσατε με, με τεράστια πόδια και τα παπούτσια είναι τα ίδια στα πόδια σας ποιος τα μεγάλωσε τα παπούτσα μπας και βρήκατε πουθενά σόλες και βρήκατε πουθενά γορδόνια μέσα στην έρημο για να φτιάξετε παπούτσα όχι ποιος σας ετάησε ποιος σας έφερε το μάνα ποιος σας έφερε τα ορτίκια ποιος νομίζεις ότι μόνο τότε έκανε θαύματα ο κύριο και σήμερα κάνει θαύματα αν το θέλεις όμως, είδες τι είπαμε προηγμένως ο Κύριος έχει τη δύναμη εσύ πρέπει να πεις το θέλω Αν εσύ πεις όχι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία γλώσσα δε αδίκου εξολείται. ενώ ο Κύριος έχει ευλογήσει το στόμα του δικαίου και σου λέει, Σοφία, λόγω Θεού, εκεί που τρέχει να ακούσει το στόμα του αδίκου που βλαστημάει, που υβρίζει, που, που εσχρολογεί, που βομολογεί που του βλέπετε κάνουν, λέει, τα σόου, τα σόου στην τηλεόραση και καθόνται γρήγορε γυναίκε, γέρια άνθρωποι, καθόνται στα σόου. Εκείνα, λέει, τα στόματα ο κύριο θα τα εξαλείψει είπαν ψέματα, κορόδευσαν τον κόσμο κορόδεψαν το λαό επλάνησαν το λαό εκεί που έτρεξε τι στο στόμα του δημοσιογράφου και στο, δόμα, στο στόμα της παρουσιάστριας και στο στόμα του ενός και του άλλου απατεώνα αυτά τα στόματα έχει υπόψη σου λέει ο Κύριος όχι μόνο θα τα κλείσει θα τα εξολοθρέσει αυτό σημαίνει εξολείται αυτό σημαίνει εξολείται Αυτά τα στόματα θα εξοδοχρευτούν Χίλια ανδρών Δικαίων Αποστάζει χάριτας Χαριτωμένα στόματα Χαριτωμένα στόματα Τα στόματα των δικαίων Τα στόματα των Αγίων Να πάρεις να διαβάσεις τη σοφία των Αγίων Να πάρεις να διαβάσεις τι είπε ο Μέγας Αθανάσιος. Να πάρει να διαβάσει, είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτούς τους θησαυρούς, αυτούς τους αυτού αυτούς θησαυρούς. Τους ανεκτήμητους. Αν σας λυπάμαι για ένα πράγμα εσάς, ξέρετε για ποιο είναι. Δεν μπορέσετε να μάθετε γράμματα στη ζωή σας και δεν μπορείς τώρα να διαβάσεις αυτούς τους θησαυρού. Αυτό σας λυπάμαι πραγματικά. Εκείνος που έμαθε γράμματα, άμα δεν διαβάσει αυτά είναι κακομίρις. Τι σημαίνει κακομίρις. Κακομίρις, τι σημαίνει κακομίρις. Ε, ξέρεις τι είναι. Να έχεις δίπλα σου νερό, νερό, ποτάμι, γάργαρο νερό και να σκύρει να πίνεις απ' τη λούμπα. Απ' τη το λάσπη. Από εκεί μέσα να πίνεις. Τότε είναι κακομίρις. Να, να πίνεις κουλίκια και να τρως κουλίκια. Και να έχεις νερό δίπλα σου. ανδρών δικαίων αποστάζει χάριτας τρέξει αυτέ αυτές τις τι τις πνευματικές αυτές πηγές. να πιεί νερό νερό χάριτες Αγίων εκεί που, τρέφει, που τρέχεις λέει στις πηγέ που τρέχεις στο στόμα των ασεβών τηλεόραση που είπαμε τηλεόραση ξέρεις τι είναι εκεί ο Θεό λέει: Τη αποστρέφεται. Στόμα δε ασεβών, αποστρέφεται. Πηγαίνει εκεί που συγχαίρεται ο Θεός Εκεί πηγαίνει. Τώρα ξέρω, όλες τώρα, όλε περιμένετε τώρα να πάτε κατευθείαν τηλεόραση να δει το καρναβάλι καρναβάρι. Πηγαίνετε. Βγάλτε απαγκιστρωθείτε από αυτά τα πράγματα αδελφοί μου αγιαστείτε ετοιμαστείτε δια την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και αυτό το οποίο σας εύχομαι κλείνοντας ξεκινήστε τον αγώνα που είπαμε της Αγίας Τεσσαρακοστής βάλτε στόχους όπως πιστεύω βάλατε στόχους από την αρχή του έτους που σας είχα πει και πιστεύω να ξεκινήσετε κάποιοι με συγκεκριμένους στόχους, να διώξετε από μέσα σας πάθη και αδυναμίες. Έτσι εδώ προσφέρει ο Κύριος τον αγώνα αυτών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Θα βάλει εκείνο το Άγιο κατοδύναμο χέρι του να βοηθήσει. Προσεύχεστε δε, ειδικά απόψε και ειδικά αύριο το βράδυ. Προσεύχεστε για την πόλη μας. Προσεύχεστε για την Πορνούπολη που λέγεται Πάτρα προσεύχεστε για αυτή την πόλη που έχει ο Άγιος Ανδρέας το τίμιο αίμα του προσεύχεστε για αυτή την πόλη που απόψε και αύριο θα καταντήσει ένα απέραντο το πορνίο. <κυρίζει> προσεύχεστε για αυτή την πόλη που παιδιά κορίτσια και αγόρια μεγάλα και μικρά θα κυλιστούν στο γούρκο της ανομίας προσεύχεστε και δεν ξέρει στις προσευχές αυτές Πώς μπορεί να αντιδράσει ο Θεός. Δεν είναι δικό μας το κατόρθωμα. Δεν είναι δικιά μας η ανατροπή του καρναβάλου. Αυτά ο Κύριος ξέρει να τα ανατρέψει και ο Κύριος ξέρει να βάλει το χεράκι του το παντοδύναμο. Εκείνο που θέλει να δει από μας είναι η πρόθεσή μας και ο πόνος μας και για την πόλη μας αλλά και για τους ανθρώπους αυτούς του δύσμυρους αυτούς ανθρώπους, τους κακόμερους αυτούς ανθρώπους που δεν μάθαν ποτέ και θα γίνουν και απόψε και αύριο και ίσως ίσως εγίναν και στο, στις ημέρες που πέρασαν θύματα της αμαρτίας. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Καλή την Αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή.